I wanna talk to you The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears I promise you it won't happen again Do I attract you, do I repulse you with my queasy smile Am I too dirty, am I too flirty, do I like what you like Hola the πάνω the me the να είναι σε αρμονική σχέση με την ψυχή μου. Να υπολογίζω για πλούσιο μόνο τον σοφό και ας έχω τόσα μόνο χρήματα όσα δεν μπορεί κανένας άλλος να έχει και να κουβαλάει εκτός από έναν συνετό. Υπουργείο Υγείας και πρόνιας. Θα σας γδάρουμε. Ά, ξεκινάμε με το μήνυμα του Υπουργείου Υγείας και πρόνιας. Κάθε μέρα είναι λογικό... Το καταλαβαίνετε όλοι διότι η υγεία είναι πάνω από όλα, η υγεία είναι το ζητούμενο, η υγεία σιγά σιγά περιορίζεται, κόβεται, το ζούμε και αυτό. Φτάσαμε στο σημείο σε αυτή τη χώρα, τον τόπο που η υγεία είναι στις πρώτες περικοπές. Αποφάσισαν, διάλεξαν, έχει γίνει και σε άλλους τόπους και σε άλλες χώρε δεν είναι η πρώτη χώρα η Ελλάδα που θα κλείσουν νοσοκομεία, που δεν υπάρχουν φάρμακα. Που δεν θα υπάρχουν, υπάρχουν, υπάρχουν μεγάλε τρύπε στο Νεοπί και δεν θα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν χρήματα για συντάξει και για άλλε παροχέ. Έχουν γίνει και αλλού για να σωθούν οι χώρε. Και κόβουν από την υγεία για να σωθούν οι χώρε και οι λαοί. Η αντίφαση περιέχεται όπω σε όλα τα πράγματα και σε αυτή τη φράση. Ο Πρωθυπουργό, τέτοια ώρα χτε, τον είχαμε εδώ και τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή ολόκληρο, Μετά τον ακούσαμε και στο μαγκαζίνο να λέει τι πρώτε οδηγίε προ του υπουργού. Ενώ και ο ίδιο ξέρει ότι. Είμαστε λίγο πριν τον κρεμό και πάμε πλέον δικοματικά προ την άκρη του γκρεμού και το ότι από κάτω υπάρχει. Ο Πρωθυπουργό είπε αυτά που είπε χθε, αλλά επειδή με την πρώτη ανάγνωση δεν τα πιάνουμε όλοι μας, γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ, για να τα πιάσουμε με τη δεύτερη. Τι ακριβώ είπε για την ανεργία και για του νέου. Από εκεί και ύστερα, οι προτεραιότητε τη νέα κυβέρνηση ξετυλίγονται ω εξή. <γκ plenty> <σο turnout> άμεση προτεραιότητα να φέρουμε τα ανεργία ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά μια ώρα αρχίτερα <στη διαθυν Corporate> Όλα τρεφτε πάνα. Μας χρειάζεται τίποτα άλλο φέδρε so mm, <saro> Μας χρειάζεται τίποτα άλλο φέδρε <μ Gobierno> Άμεση προτεραιότητα να φέρουμε την ανεργία, ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά, μια ώρα αρχίτερα. Αυτά τα νέα τα παιδιά δεν υπάρχει πιο τυχερή κατηγορία σε αυτόν τον τόπο. Κυρίως τα νέα τα παιδιά μέχρι τα 30 που είναι στα κατά 60-65% άνεργα. Για να μην πούμε και το άλλο 35% που δουλεύει, με ποιες συνθήκες δουλεύει, τι ακριβώς παίρνει, πόσε ώρε δουλεύει, πώ νιώθει που οι φίλοι του είναι άνεργοι. Όλο αυτό το πάρα πολύ ωραίο πακέτο. Στα ενδιάμεσα ακούμε και την προσευχή προ τον Θεό Πάνα για να πάνε όλα καλά στην υγεία, πέρα από του χριστιανικού Θεού. Πήγαμε και στου άλλου, του αρχαιοειλικού, ο Άδωνη βέβαια, όχι εμεί, για να ζητήσουμε βοήθεια από όπου μπορούμε και είναι και ο αδερφό του που τον κάνει ένα λάθο. Ο αδερφό του βάζει αλλού τον τόνο, τον αποκαλεί Φέδρο. Ενώ ο τόνο κανονικά πρέπει να πάει στη Λίγουσα, δεν έχει σημασία. Ο Λεωνίδα είναι αδερφό, είναι, καταλαβαίνουμε τι ανάγκε και συγχωρούμε και συμπονούμε κυρίω. Επόμενη προτεραιότητα, να φέρουμε τις αδικίες. Μπράβο! Κοινός αντίπαλος μας, τα πιο ασθενή στρώματα του πληθυσμού μας. <Τι> Και πιστεύω ότι είμαστε τώρα πιο κοντά σε αυτούς τους στόχους από ό,τι ήμασταν ένα χρόνο πριν. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Ολου αυτού του στόχου, η ανεργία για του νέου, διάφορε περικοπέ. Είμαστε πιο κοντά από ότι είμαστε ένα χρόνο πριν έγιναν και τόσα πολλά μέσα σε ένα χρόνο. Έχουμε κυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Να τη χαίρεστε οι Νεοδημοκράτε. Κυρίω εσεί έχετε το πρόβλημα. Οι Πασόκοι, τίποτα, δεν έχουν κανένα απολύτω πρόβλημα. Έχουν γαλουχηθεί με τέτοιο τρόπο που με τον οποιονδήποτε να πήγαινε ο Βενιζέλο, εξουσία να είναι και ό,τι να είναι. Εκεί δεν υπάρχει αποστεωμένο πλήρω το, το σύνολο των μελών, πώ είναι κιόλα. Μόνο ο Παναγιο αυτή η γραφική φιγούρα, εδώ και 20 χρόνια δεν θέλει να είναι στο Πασόκ. Φωνάζει για το Πασόκ, φωνάζει για το σοσιαλιστικό χαρακτήρα του Πασόκ. παρόλα αυτά παραμένει μέσα και κάθε φορά απειλεί ότι θα φύγει, κομμωδία. Η Νέα Δημοκρατία, όμω που έχει αρχέ και αξίε, νιώθει άσχημα πάρα πολύ, που ανέχονται και δίνουν στέγη στον Ευάγγελο Βενιζέλο και μάλιστα με καθοριστικό ρυθμιστικό ρόλο. Περαστικά στου Νεοδημοκράτε, έτσι να αυτά, επειδή ακούω ότι είναι λαζάνι που βράζει η βάση τη Νέα Δημοκρατία, υπέρτατη ιδεολογία να ξέρετε, πως είπε και ο ηγέτης σας χθε. δεν είναι όλα αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα, αλλά η πατρίδα. Ασφαλώς, ο καθένας διατηρεί τις ιδέες του. Τι γίνεται θα κ***σουμε! Αλλά αυτή τη στιγμή, η υπέρτατη ιδεολογία είναι η ισοτηρία της πατρίδας. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο βαθύτατα. Ταχύβηματισμό. Συμπαριστά. Συμπαριστή. Έχω δίνουμε τη συμπαράστασή μα. Μπράβο! Ακόμα πιο βαθύ Ταχύβηματισμού Στον ωραίο και σίγουρο δρόμο του Σιμίτη Και ο Σαμαράς δεν μπορούσε να βρει Και πώ θα το πει τον ταχύβηματισμό Και θυμηθήκαμε αυτό το συμπαριστάμεθα Που δεν μπορούσε να πει ο άλλος Και το είπε τελικά όπως το είπε Κώστας Σιμίδης, Αντώνης Σαμαράς Ότι καλύτερο στην κεφαλή αυτού του τόπου Με την συγκατάθεση όλων μας μήνυμα. Γράφει. Τι όνομα είναι αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν έχει σημασία. Καλά, λε κοροϊδεύετε εσύ, αλλά ο Άδωνη έχει σηκώσει μανίκια, έχει πιάσει δουλειά. Από τη Δευτέρα έχει να του τουιτάρι. Ακούσαμε εδώ την ιδεολογία που είναι η πατρίδα, υπέρτατη η ιδεολογία όλων μα και όλων αυτών κυρίω είναι η πατρίδα. Κάπω έτσι το περιγράφει και αυτό που δεν μπήκε στην κυβέρνηση, ενώ θα περιμέναμε όλοι να μπει στην κυβέρνηση. σω είναι καλύτερα έτσι για να έχει σταθερή τη θέση, την ανατροπή, από την οποία θέση και καρέγκλα προαλήφονται οι επόμενοι πρωθυπουργοί.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 Εγώ λέω με Χριστόφιλοπούλου. Άι στο διάρρο και εσύ. Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αγαπημένε, καλώς όρισες, μανάρι μου. Η ενθουσιώδης κυρία είναι από έναν άλλο αγαπημένο. Είχε υποδεχθεί κάποτε το Γιώργο Παπανδρέου. Σε κάποια έτσι καλή στιγμή, αλλά το πήραμε από εκεί, το κολλήσαμε στον Κυριάκο, επειδή συνεχώ μα συστήνεται. Μα συστήθηκε και η Εύη φιλοπούλου και οι δύο, Κυριάκο και Εύη, είναι στο ίδιο Υπουργείο. Αν έχετε καταλάβει, εκεί θα γίνει πυρηνική, πυρηνική σύνδεξη διάνοια και γνώση. Είναι λογικό. Θα βάλουν κάτω τα θέματα και οι δύο μαζί θα ασχοληθούν και θα δώσουν λύσει. Αυτό είναι δεδομένο. Αν κανεί τα δει λίγο αποστασιοποιημένα και του δει ξαφνικά και πιάσει μια κουβέντα μαζί του και με τον ένα και με τον άλλον. Έχει βάλει χύ στη χώρα κανονικά, διότι ο Χρυστοφυλοπούλου και ο Κυριάκο Μητσοτάκη κυβερνούν από τη θέση που του έχει ορίσει ο Σαμαρά, αυτόν τον τόπο, εσά, εμά, δέκα εκατομμύρια Έλληνε, δέκα εκατομμύρια αγωνίε, δέκα εκατομμύρια ελπίδε, αυτά αυταπάτε, από αυτά έχουμε πολλά τα δύο τελευταία. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί είναι. Ωραία, θα περάσουμε να ευχηθούμε ότι και χθε, να είναι σύντομο και πολύ έτσι, δυνατό το τέλο του, γιατί η μόνη πιθανότητα να γίνει κάτι καλό είναι να τελειώσουν όλη αυτοί. Όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο. Βεβαίω είναι καλοκαίρι, θα πείτε: Έχουμε μπάνια από Σεπτέμβρη. Ναι, θα συμφωνήσουμε από Σεπτέμβρη να τελειώνουμε μια και καλή. Με αυτού, βεβαίω να ζήσουμε ή πρέπει να ζήσουμε την αυταπάτη δική του που περιορίζεται σε μία μόνο λέξη: Ανακούφιση. Και τέλο, πρέπει να φροντίσουμε όλοι ώστε να πιάσουμε φέτο το στόχο του πρωτογενού πλεονάσματο, ώστε από την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει και η ανακούφιση. Χέσε ψηλά και γράτε Υπουργείο Υγείας και Πρόνοια. Θα σα γδάρουμε, ώστε από την επόμενη χρονιά να ξεκινήσει και η ανακούφιση. Sit high and watch, το έχουμε και για του Αγγλομαθεί από τη Ζουμπουλία και για του Ελληνομαθεί. Από τη ζουμπουλία, επίση η ζουμπουλία του παραπέντε, παλιέ καλέ στιγμένε ελληνική τηλεόραση στον απέναντι δεν υπήρχε μαύρο. Υπήρχε λίγο χρώμα. Ανακούφιση για ανακούφιση για την ανακούφιση μα μιλάει ο Σαμαράς που θα έρθει, για την ανακούφιση που ήρθε, μα μιλάει ο Βενιζέλο. Και τώρα θα γίνει αντιληπτό βεβαίω ότι έχουμε μια βάση που είναι το ειδικό τέλο ακινήτων, το οποίο έχει αποδώσει, ω τώρα πάρα πολύ και μα έχει επιτρέψει να βγούμε Στην στροφή προ την οριστική έξοδο από την κρίση. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Like like like Υπουργείο Υγεία και Πρόνοια. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Να το πάλι το Υπουργείο και η ανακούφιση. Ρωτάτε και το site τη Ελληνοφρένεια, στο ελληνοφρένεια.net, έχει κάτι προβλήματα. Πολλά δεν ξέρω να σα πω με αυτά τα, του διαόλου τα μηνύματα. Ε, προσωρινώς, προσωρινώς μέχρι να δοθεί μια λύση, σύντομα θα δοθεί, οριστική και αμετάκλητη, μπορείτε να μπαίνετε στο ελληνοφρένεια.org. Όπω λέμε, όργιο, κάπω έτσι. Διαλέξαμε αυτό ω το καλύτερο. Τι ακριβώ έχει συμβεί, δεν ξέρω. Είναι δυνάμει του κακού προφανώ. Μα πολεμάνε πάρα πολύ. Δεν θα νικήσουμε. Θα νικήσουν από ό,τι φαίνεται. Πάντω, μπείτε στο ελληνοφρένια.org για να έχετε μια άκρη. Την όποια επικοινωνία. Την εκπομπή μπορείτε να την ακούτε βεβαίω και από το RealGR αμέσω μετά και από το Enrico's που και εκεί την ανεβάζουν. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, όπως κάθε μέρα. Τηλέφωνο επικοινωνία: 2.11.208.200. 208, 200. ο γνωστό διευθυντή στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Μέλη στέλνεται στη διεύθυνση στούριο παπάκυριαλfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει SMS, real, ενώ, το μήνυμα του φ Στο 54100, Νίκο Αβρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και Ευάγγελο Βενιζέλο μίλησε χτε, την ώρα μάλλον που πήγε να μιλήσει ε, στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το κανάλι τη Βουλή έκοψε τη σύνδεση, δεν είχαμε τη χαρά να τον ακούσουμε, όμω πήγε αμέσω μετά εκεί στο καφενείο των βουλευτών. Είχαμε ένα πρόχειρο μικρόφωνο και είπε κάποια πράγματα. Έχουν κάνει αίσθηση, είναι η αλήθεια, όπω όλα όσα λέει ο Βενιζέλο κάνουν αίσθηση. Δεν το περιμένουμε, το ακούνε κυρίω οι νέο για του πασόκου, είπαμε και πριν, δεν υπάρχει γιατρία. Άλλωστε όλοι. Νέα Δημοκρατία πια, δεξιά είμαστε είναι ε, θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε ε, σχετικά με τον Πρωθυπουργό του και Πρόεδρο της Κυβερνήσεως του Κυρίες και κύριοι βουλευτές νιώθω την υποχρέωση να ευχαρισίσω θερμά τον κύριο Αντώνη Σαμαρά για την τόσο στεναρή και ενθουσιώδη υποστήριξη του βασικού έργου της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. οφείλω να πω η τόσο θερμή και στεναρή αποδοχή και υπεράσπιση που έργο μας Η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα είναι μια δύσκολη υπόθεση και ένα βαρύ χρέος είναι το μόνο χρέος που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις μόνο να το κατμίσεις Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο βαθύ Ταχύβηματισμού Ένα Δύο Τρία Τέσσερα Πέντε Υπουργείο υγεία και Πρόνοιας Θα σα γνάρουμε Έξι Δευτά Δεκατρία Δεκατέσσερα Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε Ακόμα πιο βαθύ Ταχύ <βηματισμού> <Ταχή βηματισμού> Πολύ ταχύ ο βηματισμό. Πριν λίγο έγινε στη Βουλή ένα πολύ ωραίο σκηνικό, τα πιο ωραία που έχουν γίνει ποτέ. Ε, έκανε μια ερώτηση ο Πάνο Καμένο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων προ τον Γιάννη Τουρνάρα. Είναι πάνω στη θέση του Υπουργού Γιάννη Τουρνάρα, από το έδρανο εκεί που κάθεται στα ορεινά. Σχετικά ο Πάνος Καμένο, ρωτάει τον κύριο Στουρνάρα αν χτε πληρώθηκε στο 100% ομόλογο σε hedge fund, όπω τα λέμε αυτά. Την ώρα που κουρεύονται ομόλογα μικροομολογιούχων. Είναι μια ωραία ερώτηση. Και κάνει την ερώτηση ω πολιτικό, και ο Λαφαζάνη μετά την έκανε σχετική ερώτηση. Αλλά με τον καμένο έγινε το σοου προ τον Στουρνάρα. Και περιμένει κανεί να δοθεί απάντηση σε ένα πολύ λεπτό θέμα που έχει να κάνει και, με οικονομική... και οικονομική διάσταση και ηθική διάσταση, γιατί ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει με του μικροομολογιούχου. Η απάντηση του κυρίου Στουρνάρα από πάνω δεν απαντώ. Ρωτούσε ο... Πάνος Καμένος, τι ακριβώς κάνατε, πείτε μας, γιατί είναι, η απάντηση είναι πολύ εύκολη σε αυτό. Ή δεν το κάναμε, ή το κάναμε, δεν υπάρχουν, ή θα το κάνουμε, μπας περιττός, δεν απαντώ. Και ήταν επί 1,5-2 λεπτά συνεχώς να τον ρωτάει ο Καμένος με επιμονή και με φωνές και καλά έκανε. Και από πάνω άλλο ικετεύοντας βοήθεια από το Προεδρείο, την οποία δεν του τη δίνανε, και να μην ξέρει τι ακριβώς να κάνει, δεν απαντώ, δεν απαντώ. Θα τα δείτε, θα τα ακούσετε και στο αργότερα θα το δείτε φαντάζομαι φαντάζομαι και στα, το βράδυ αλλιώς μπείτε στο ενικός GR που το έχει αναρτήσει έχει βάλει το ένα βίντεο νομίζω θα βάλει και το άλλο σε λίγο για να έχετε και εσείς μια εικόνα για το τι ακριβώς κάνουν αυτοί που έχουν ιδεολογία την πατρίδα όπως είπε χτες ο Πρωθυπουργό. να περάσουμε όμως τώρα φίλε μου σε άλλα πιο σοβαρά από την πρωινή ενημέρωση βέβαια αυγό μας προβάζει σταφίδα με αμύγδαλα καρύδια Μαζί, ένα μήνυμα. μείγδο. Τσικούδια, άσε με μόνο τα αφροδοσιακά πια. Το θέμα είναι δε, να είμαστε τερψιλαρίνγκοι. Ναι, λοιπόν, δύο τσικουδιές και είμαστε τεκρής υπάρχει ούτε τίποτα. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Και μετά το αφροδοσιακό, δεν παίζει ρόλο. Μετά <laughs> <laughs> της τσικουδίας. <laughs> όλα είναι θέμα Υπουργείου Υγείας όπως έχετε καταλάβει. Δίνει κατεύθυνση σε όλα τα θέματα. Ο νέος Υπουργός μας εδώ. Άδωνη Γιοριά Άντερε, τολμή. Πούσαμε να πούμε για να βγάλουμε γραμμή, πρέπει να αφήσουμε κόλτο. Τι γιατί δεν το κάνει. άκου, άκου. Έχω να σου κάνω κάποια σχόλια με βάση τα τέτοια. Ελπίζω να έχει χρόνο. Λοιπόν, πρώτον και κυριότερο ότι ο Βενιζέλο τώρα έχει δικαίωμα να κρατήσει την ε, λιμουζίνα την, με, την 760 Eli, έτσι. Και την αθωότητά του σχετικά με τη λίστα Λαγκάρτ, ναι. Ακριβώ, ακριβώ. Και λιμουζίνα. Δεύτερον, τώρα που έχει έξι δημοσιογράφου η κυβέρνηση, να φανταστώ δεν θα υπάρξει πρόβλημα με εσά όλου να γκρινιάσετε πω ο μάνα με την ΕΡΤ. Προσλήφθηκαν έτσι και να απολυθούν κάποιοι χιλιάδε με την έρθου. Καλά δεν μου λε. Στη Νέα Δημοκρατία έχει ένα, ένα κάρο γιατρού. Ο καλύτερο ήταν ο Γεωργιάδη. Όχι, παιδί μου, δεν είχε να κάνει με αυτό. Πώ για Υπουργείο Οικονομικών βάζουν έναν οικονομολόγο. Πώ για Υπουργείο Ανάπτυξη βάζουν κάποιον που είναι ψημένο στην αγορά. Α, δεν έτσι Ά, δεν, έτσι. Δεν, βάλανε, δεν βάλανε ένα τυχαίο στο Υπουργείο Υγεία. βάλαν κάποιον που είναι του γιατρού. Ξέρετε, νοσοκομεία από μέσα. Ναι, προ... Τα με το κουτάλι, δεν έχει βγει έξω. Τι έπαθε. Τίποτα λέγε. Τι τίποτα ρε τι κυβεία τι, τι με ούτε ο Σαμαράς δεν ακούγεται έτσι. Ο Σαμαράς δεν είναι αν ακούγεται ο Σαμαράς του τι φαίνεται κιόλας. Καλά ο Σαμαράς εντάξει δηλαδή μάστε, χειρότερα δηλαδή δεν γίνεται. Χειρότερα πια σε συνταξιούχος που το έχουν κόψει στη σύνταξη. Ο Βενιζέλος έχει το πανηγύρι μέσα του το βλέπεις στη φάτσα. Δεν το έχω δει δεν το έχω δει. Όλη ε? αυτή η κοιλιά που είναι του Βενιζ <Ρελίου> Το άλλο το είδε με το γυναικείο σου γούστο, βέβαια. Ναι. Γιατί το έχει αυτό μέσα σου. Θέλω να σχολιάσει και να κάνει κι άλλο κι και ένα καινούργιο σεξιον στην εκπομπή. Να, να λε ρε παιδί μου για φινελάκια, α πούμε. Τι έγινε να πει για την ΕΖΕΤΑ, τη μακρύ και το πράσινο, α πούμε. Λαχνί, όχι πράσινο, λαχανία. Λαχανία έτσι. Λαχανή. Λαχανή. Λαχανή. Λαχανή. Κοίτα, είναι λαχανή. στα χρώματα τη κυβέρνηση, το λε. Δηλαδή, δεξιά, ναι. Ναι. δεξιά είναι, σου λέει, κάτσε να βάλω κάτι πασοκικό μέσα να το σπάσουμε λιγουλάκι. <laughs> να δείξουμε αγαπημένη. Τι έγινε να πει για το Σιμεόν τον και δίκο που ήταν σαν Τον είδα, τον ξέρω καλά. Από την έβεια είναι, δεν τον ξέρω το Σιμεών. Μην πω πω τον κοροϊδεύανε στο χωριό. Α. Για πε, για πε. Δεν θέλω, θα τον εκθέσω. Έλα, έλα. έλαρε. Έλα. Σημασία λοιπόν... έχει ότι τον κοροϊδεύανε, αυτό σου λέω μόνο. Επίση και για την. Και όχι τόσο... μόνο το Σιμεών και το Σίμω. Α, καλά, εντάξει, ο Σίμω είπαμε, τα πάμε. Όλα θυμίζουν μπράβο ρούλα. Πάντω θα κάνω μια αποκάλυψη, γιατί δεν είναι πολύ γνωστό. Για... Επειδή το Σιμεών δεν τον ξέρουμε καλά. Ένα θα σου πω. Σκέψου ότι ο Σιμεών είναι πιο ξύπνιο από το Σίμω. Τι λέει. εμά το έχει τώρα. Μπροστά στο Σίμω είναι Genius. Γιατί κατηγορείτε, ρε φίλε το Σαμαρά, συνέχεια. Αν αυτό το καλό παλικάρι. Μα έβαλε το, Όλη την καλαμάτα, την έβαλε στο Μουσείο τη Ακρόπολης. Και έχουν και περηφανεύονται και όλα στα τσιράκια του, που του <συσίλωσαι> είχε και αυτού στο, <συσίλωσαι> στο Μουσείο τη Ακρόπολης, σε κατεβισματικέ θέσει που <συσίλωσαι> πληρωνόταν χωρί να δουλεύουν. Και έχουν και περηφανεύονται για τι επαιτίε του Μουσείου. Ότι σαν σήμερα άνοιξε, σαν σήμερα έκανε. Ρεφί. <συσίλωσαι> και δεν γράφουν κατευθείαν. <συσίλωσαι> σαν σήμερα ξεκίνησε η λαμογιά κατά την Ακρόπολη. Θα παπει να σα πω κάτι άλλο. κι άλλο. Ναι, ε, παίρνω για τον Αποστόλη. Καλά, κάνετε, Αποστόλη. Α, Αποστόλη μου, καλημέρα. Σα ακούω και από την Αμερική και είμαι... είσαι η εκπομπή που μα δίνει κουράγιο. Από okay. πού μα ακούτε, από την Αμερική, από το Νιουτζέρσι. Ah. Λοιπόν, σήμερα Αποστόλη είδαμε πόσο μπορεί να ξεφτυλιστεί ένα άτομο, πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει κανεί για μια καρέκλα. Ντροπή του και ντροπή και σε εμά που δεν είμαστε στου δρόμου. Το αντίθετο λέει του έλαβε τον τόπο, ξέρει, και είναι. Ποιο. Φύγε μετανάστε. Μιλά με τον Εδημοκράτη. Του έχει φτάσει το αγούρι μέχρι το στόμα. Δεν το συζητάμε, τον έχουν πνίξει τα χρέη. Και του λες Γιατί δεν ψηφίζει, Τρίζα? Α, λέει όχι. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει μαζέψει όλο το παζό. Περαστικά του τώρα. Ε, αφού το έχει κάτσει ο Βενιζέλο στο σβέρκο, λογικό είναι. Μπορεί να βγάλει ανάσα, δεν μπορεί. Ταλαιπωρήθηκε ο Λεμό. Ε, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Τώρα που βγήκε ο Άδωνη, υπουργό υγεία, πήγε συγγενικό μου πρόσωπο εχθέ στο νοσοκομείο Αμαλιάδα και δεν υπήρχε νοσοκόμε να του πάρουν την πίεση. Τώρα θα διορθωθούν όλα. Εννοείται, παιδί μου. Εννοείται. Αφού ο Άδωνη τα ξέρει από μέσα τα πράγματα. Mm. Ξέρει τι ανάγκε ο Άδωνη, δεν έχει πάει μια και δυο στο σε νοσοκομείο. Ότι έχει βγει από το νοσοκομείο είναι το πρόβλημα ο Άδωνη. Ότι έχει πάει, έχει πάει πολλέ φορέ. <ΣΣΣ> Άμεση προτεραιότητα να φέρουμε τη νέα μέτρα, να αποφύγουμε θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τα νέα τα παιδιά. Clean, mean, like me, like me, Επόμενη προτεραιότητα, να φέρουμε τις αδικίες. Μπράβο! Κοινός αντίπαλος μας. Τα πιο ασθενή στρώματα του πληθυσμού μας. Αντίπαλος τα ασθενή, να φέρουμε και άλλες αδικίες, έπρεπε να πει όχι μόνο τι αδικίες, και απορία Κροατή, Πολύ ωραία απορία. Έχει μια βάση τώρα. Και λέει: ε, Τώρα που η μισή καλαμάτα δουλεύει στο Μουσείο τη Ακρόπολης και η άλλη μισή θα προσληφθεί στην ΕΡΤ, το χόρτο εκεί κάτω, ποιο θα το ποτίζει, Γιώργο. του Γιώργου. Φαντάζομαι θα ληφθεί μέρη από το Υπουργείο Υγεία. Γιατί, α και Γεωργία. Το Υγεία κολλάει παντού, όπω έχετε καταλάβει, και λόγω νέου Υπουργού, αλλά και γενικότερα επειδή η υγεία είναι η βάση όλων των υπολείπων. Ο Υπουργό Υγεία Συνάδων Γεωργιάδη, σήμερα το πρωί. Έξω από το δικό του και μόνο Υπουργείο υπήρχαν κάμερε. 8 παρά 4, πρωί πρωί πήγε για δουλειά όντω, φρέσκο ξυπνημένο, ξυρισμένο και χθενισμένο. Όλα μαζί. Πήγε εκεί ήταν οι κάμερε, έκανε τις δηλώσεις που πρέπει, θέλοντας να δείξει ότι είναι πολύ βιαστικό γιατί πάνω τον περιμένει πολύ δουλειά. Παπα, άδειε. Πρώτα δηλώσει, παιδιά του νέου Υπουργού. Δεν μπορεί <laughs> <Λένε> πολύ ωραία. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε <σιάδυα> Υπουργέ. <πια. στά> καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλωρίζει. <καλου> <καλημέρα. στά> Σιδεροκέφαλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Ναι. Ε, τώρα δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Είναι ώρα για δουλειά. Εμείς σας χάσουμε και από τα κανάλια όπως κύριε Υπουργέ. Είπε ο Πρωθυπουργός σεμνά και λιτά και όχι πολλές εμφανίσεις. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά διότι υπάρχουν προβλήματα μεγάλα λύσουμε. Γι' αυτό και ξεκινάμε πάρα πολύ γερά και εγώ και η κυρία Μακρύ και ο κύριο Μπέλτερ. Μπορείτε να μα πείτε ευχαριστώ την πρώτη σα προτεραιότητα, σας προτεραιότητα σας κύριε ευχαριστώ. Γεωργιάδη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> Ξεκινάω <laughs> όσο μπορώ πιο γρήγορα, όπω βλέπετε, με του δύο υπουργού. <laughs> Έχουμε την <laughs> πρώτη σύσκεψη πάνω. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Να σε όλοι καλέ. Αυτά καλά είπατε. Να σε ευχαριστούμε πολύ. Ουιαστικός είναι λογικό. Πρέπει να ανέβει πάνω. Έχει την πρώτη σύσκεψη με του υπουργού. Γιατί τρέχουν τα θέματα, είναι και τόσα πολλά. Τον είχε και χθε σύσκεψη ο πρωθυπουργό. Ξεπέταξε τι κάτω κάμερε και ανέβηκε πάνω. Πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Άδωρη Γεωργιάδη, του οποίου η τοποθέτηση στο Υπουργείο Υγεία πολύ συζητήθηκε και πολύ σχολιάστηκε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είπατε, είπατε βέβαια <laughs> ότι θα έχετε λίγα λόγια για πολλά έργα, αλλά για μια ευχή για, για συνδυροκέφαλο, νομίζω ότι αντέχει το σύστημα να πούμε. Ξέρετε, δεν θέλω να. βάλτε λίγο να πίσω κάπερα, νομίζει ότι πρόκειται να συμμετοχθεί αυτή την πολύ μεγάλη έκθεση στα μέσα. Ενώ τώρα έχω καθήκοντα πολύ δύσκολα και θέλω να αναλύσουμε αυτά που θα κάνουμε και για τα λέμε. Με το που ανέβηκε πάνω βγήκε στο Μέγκα. Mm -hmm. Αμέσω. Τηλεφωνικά βέβαια, γιατί προφανώ κάτω δεν είχε κάμερα το Μέγκα, είχε χάσει την είσοδό του. Θα πήραν, θα διαμαρτυρήθηκαν. Σε εμά δεν μίλησε. Να βγω και σε εσά να πω την καλημέρα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η πρώτη μέρα στο Υπουργείο. Εκεί ήταν οι κάμερε, λογικό. Και όπω ακούσατε, είπε ότι δεν θα συνεχίσει αυτή την πολύ μεγάλη έκθεση στα μέσα που σημαίνει η εκπομπή του Γιώργου Αυτιά από τετράωρη, θα γίνει τρίωρη γιατί ποιον άλλον θα έχει, βέβαια έχει δύο-τρεις πελάτες αλλά η απουσία του Αδόνιδος Βεβαίω η απουσία δεν είναι μόνο από την εκπομπή του Αυτιά είναι και από το εμπόριο τα μεσημέρια, αυτά τα βιτα κανάλια θα χάσουν όλοι αυτοί πολύ σημαντική τηλεθέαση και αυτό είναι ένα θέμα πρέπει να το δούμε όλοι μαζί γιατί μα αφορά όλους Έλα, Καλή μας ή να χάσουμε την εκπομπή, που ο κα... Να σου πω, στο, στο βίντεο που έλεγε μου το, το θεατρικό περιμένοντα τον κοντό", με τη διαφορά περιμένοντα τον πάει αυτό. Καλέ, ο, ο, ο, ο δεν πιστεύω <laughs> <laughs> να υπάρχει αφιβολία αξιοκρατικά η Το σκεπτικό του να το Με μάλλον τη... με αυτό. Όχι, όχι, όχι. Επειδή θα το διαλύσουν κι άλλε το θέμα τη υγεία. Για... Δεν νομίζω. Ο Άδωνη θα δυσκολευτεί να κλείσει νοσοκομεία. Δεν είναι τέτοιο. Αφού στα νοσοκομεία μέσα στου θαλάμου των αρρώστων έχει μέσα την εικόνα του Χριστούλη. Θα κλείσει ο Άδωνη νοσοκομεία που έχουν μέσα την εικόνα του Χριστούλη. Σκέψου, Άδωνη, πόσε εικόνε Χριστούλη θα πάνε στα σκουπίδια. Αυτό, αυτό μόνο σκέψου. Και τα υπόλοιπα εκεί, τα μπέλε και τα λοιπά. Ή πόσε ελληνικέ σημαίε που είναι στα ράτσε των νοσοκομείων. Οι τα μπέλε ό,τι γράφουν εξήντα να και τα που είναι ελληνικά. Ε, τι αείτε έτσι. Ερικό Ντινάν. Τι είναι το Ερικό Ντινάν. Ιδιωτικό θα μου πει. Άσχετο. Α τέλο πάντων, λέω παράδειγμα. Αλεξάνδρα. Γιατί έχουμε νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Μπορεί να μου πει: <Και> Να το κάνει πιο ελληνοπρεπέ. Μεγάλη Αλεξάνδρα. Πό. Έγραψε στα Να θυμίζει ε. κάτι, Μεγάλη Αλεξάνδρα. Αν δεν σηκωθούν οι χαχώλοι και με αυτά που γίνονται, φίλε, Γιατί αυτοί έχουν αποφρασιστεί και μα κοροδεύουν στα μούτρα μα. Εσύ νομίζει ότι θα με αυτά. Ω, Τώρα που του έκανε ο Σαμαρά Κομική ε. κυβέρνηση και θα λυθούν στο γέλιο. Έχω Τώρα δεν πρόκειται να ξεσηκωθούν. Τώρα θα παίζουν κάτω από το γέλια. Έχω απογοητευθεί από τη φάρα μα, φίλε. Έχουμε κρεμαστία τα σκία των αρχαίων προγόνων μα. Και καθόμαστε και νομίζουμε ότι με αυτά θα πλειοποριζόμαστε σαν, φίλε, τίποτα απογορόν.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 Μπήκαν όλοι. Ο άνδρα στο υγεία. Ψυχικά ασθενή, τον έβαλε στο υγεία. Όχι. Καραδεξιό, ο άλλο που ξέρει από ξύλο, στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Ο άλλο που ξέρει από απολύσει, ο απολυσιολόγο, ο Κυριάκο. όχι. Στο διοικητική μεταρρύθμιση. Μια χαρά. Όλα, όλα τα επίση είναι καλό ο Σαβάρα. Όλα. Α, ναι, σωστό. Ε, δεν θα φτάσουμε και στο Μιλτιάδη. Στο Υπουργείο Ναυτιλία τι θα βάλει. Ένα ναυάγιο. Ε, το βάλε. <ΣΣ> Συγχαρητήρια στον Υπουργό. Μόνο ένα στην δεν υπάρχει. Και καλά δεσμά. Τι, Ένα Οάδωνη δεν υπάρχει άλλο. Είναι κι άλλοι. Ε, αυτό είναι η κορυφή. Καλά, μια και είπε και πήγαμε στο Υπουργείο Υγείας. Ας ενός λεπτούς Υγεία, α κρατήσουμε ενό λεπτού σιγή, να θρυνίσουμε για την ευκαιρία που χάσαμε να δούμε και τη Σοφία τη βούλτευση. Έχει και άξιο αντικαταστάτη όμω. Ότι έχει, έχει. Αλλά και αυτό, αφού ήταν ικανή, γιατί να πάει να παρετηθεί, αφού έχει δυνατότητε. Γιατί να αντιστερήσει από τον ελληνικό λόγο, μπορεί να μου πει. Κάτι θα ξέρει ο Πρωθυπουργό, κάτι. Μα αυτή παρετήθηκε. Ο άδωνη έχει Αφού τη θέλουμε, ε. την ψηφίζουμε με τα δύο χέρια, ανοιχτά. Ε, την ψηφίσουμε τώρα και με τα πόδια, δεν πειράζει. Ελληνοφρένια, Ναι. Απόστολε, Ναι. Τι όργανο από Νέα αυνία, σε παίρνω, την Να σου πω δύο πράγματα. Τι σκέφτηκα σήμερα που είδα καινούρια κυβέρνηση. Πρώτον, ο α πούμε, είναι ο παπά τη Παίρνει τον νεκρό, τον πάει μέχρι το κημητήριο. Στο κημητήριο τον παραλαμβάνει Μόνο που ο Βενιζέρος δεν τον έκλειγε, τον τον γέλαγε λίγο. <Και> Γεια σας. Γεια σας. Είστε Real News κτλ. Ναι. Μπορώ να κάνω μια παρεμβολή με Νούνος λέγομαι. Πώς λέγεστε. Μαρία Εσύ. Μενούνο κύριε μέτρο. Με παρακαλώ. Ε, δεν είναι γυναικεία εκεί η φωνή μου για να μου λέτε Μαρία. Καλά δεν έχει σημασία. Ε, τώρα κάνουμε πλάκα ή μιλάμε σοβαρά για τέτοια. Είπα εκεί. εγώ ότι κάνουμε πλάκα. Μα η φωνή μου είναι τη Μαρία τη Μενούνου. Μα ξέρω τη φωνή τη Μαρία τη Μενούνου απ' έξω. Πλάκα κάνετε. Μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Όχι. Δεν ξέρω τι. Πούπατε Μενούνου, είπα και εγώ να ρωτήσω. Μπορεί να είναι η Μαρία. Ξέρω εγώ τη φωνή έχει Μαρία. Μα εντάξει ναι να το απαραχθώ. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε με ακόμα πιο βαθύ ταχύβηματισμού Δεν είναι λίγο να έχεις δίπλα στο βενιζέλο να τον αισθάνεσαι ακριβώς δίπλα κολλητά να σε κοιτάει κιόλας τα χάνεις ακόμη κι αν είσαι Ο πολύ έμπειρο, Αντώνης Σαμαράς Το ζητήσατε, από χτες μας το ζητάτε Συνέχεια, έχει και μια αξία, όχι μόνο επειδή το ζητήσατε Αλλά επειδή πρέπει να μάθουμε Έτσι και αλλιώς τη νέα κυβέρνηση Ας την ακούσουμε λοιπόν Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης έχει ως εξή. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς Πρέπει να πω Οτι μεταγέλαφω. Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών, Ευάγγελο Βενιζέλο. Τι γίνεται θα λεφτάσουμε. Υπουργείο Οικονομικών. Υπουργό Γιάννη Τουρνάρα. Ναι, ρε παιδιά, λεπτά, υπάρχουν πολλά. Πολλά λεφτά να φάνε και οι κότε. Κότε εσένα λέει. Αναπλωτή Υπουργό Χρήσιμο Ταϊκούρα. Είναι κανεί άλλο που θα μα όσει. Υπουργείο Διοικητική Μεταρύση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη. Ζήτησα από την εταιρεία Siemens Αποκλειστικά και μόνο μία διευκόλυνση πληρωμής Υφυπουργός Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργός Γιάννης Μιχελάκης Η εξουσία της αριστεράς έχει την ευθύνη για εδώ που διηθήκαμε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπουργό Δημήτρης Αβραμόπουλος Η μου εδώ και χρόνια είναι ότι οι υπάρχοντε πολιτικοί σχηματισμοί εξύμπλησαν τον βιοϊστορικό του κύκλο. Αναπληρωτής Υπουργό Φόφη Γεννηματά. Έχει φτάσει πια η ώρα να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη. Στο μπάνιο δεν έχει φως. Δεν έχει φω στον πόνιο, κύριε Θα Σαρκάει και η λάμπα. Υπουργείο Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα. Υπουργό Κωστής Χατζηδάκη. Θα πρέπει να με στείλετε και εμένα στον Ισαγγελέα. Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Υπουργό Μιγάλη Χρυσοχοίδη. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο. Γιατί απλούστατα είχα άλλε υποχρεώσει. Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων. Υπουργό Κωνσταντίνο Αρβανητόπουλο. Μην χασμουργέσαι για όνομα του. Χαμογέλα, Χαμογέλα. Υφυπουργό Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Αχ, χιονγκιουλέκα. Υφυπουργό Σιμεών Κεδίκογκλου. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Υπουργό Πάνος Παναγιωτόπουλος Απέκτησα το πρώτο σύμπτωμα η Υψηλή αρτηριακή πίεση Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός Εμπρό λοιπόν Φέρτε τα χέρια στη μέση Και ενώστε τις φτέρνες και τις μύτες των ποδιών σας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόνιας. Υπουργός Γιάννης Βρούτσης Ανεργία. Υπουργείο Υγείας Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης. Ασθενήν έχουμε. Υφυπουργός... Μουσική. Σοφία Βούλτεψη. Αθώνατη. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Υπουργός Νίκος Δένδιας. Ξέρετε, η χώρα είναι γεμάτη με καλάστοι. <χω> Υπουργείο Τουρισμού. Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. Με... Υπουργείο Ναυτιλίας, Υπουργός Μεγιτιάδης Βαρβιτσιώτης. Κυπέπε, κυπέπε. Ηφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, Παντελής Καψής. Ταραλαριαρο. Οπα, να παραγγείλω ναργιλέ. Κυβερνητικός εκπρόσωπος και ηφυπουργός παρατοπροθυπουργό, Σίμος Κεδεκόγλου. Μαύρη μαυρίλα. Και το σχόλιο του Πρωθυπουργού Μαύρη Μαυρίλα βεβαίως και για τον Κεδίκογλου και για όλη την κυβέρνηση. Τέτοια ώρα κάθε μέρα μεταδίδουμε ένα τραγούδι από αυτά που θα συμπεριληφθούν στην αντιφασιστική συλλογή που βγάζουμε μαζί με τους κολλεκτίβα. Σήμερα Αλέξανδρος Μπελές, τίτλος του τραγουδιού Καταχνιά. να ζητούν πλημμύρες μαύρο κρασί να ξεχυθούν στις νύχτες που με χείρες πως να κρεμάσω τα δικό του δρόμου τα μαδεριά να βρει ένα ξεφώτο ζωή και ο χρόνος καλοκαίριά Έχει και πάσει καταγειμάνια, όντα καφούσα. Και τα εκτόματα τηθήκαν ελεύσαν. Στην ουκαρτέρη, μόνο μου θα ρουπώσει. Πε μου, ποιο πάθει από του λύκου, να μα. Τα φυλάμε. τα χρόνια, μα και μέρε που περνά. Στο εμβαύλιο του αύριο τα ονειρά μα αφλώνω. Να στα ξυμέλει στην πληγή και ελπίδα να έχει Έχει σκεπάσει κατά χνιά όντια γαπούσα, Και τα εκτρώματα αντίθηκαν Στην καρτέρι μόλι που θα σου πωσει, Πε μου ποιο θα από του λύκου να μα σώσει. Αν έρθει κανεί από του λύκου, πάρτε μα τηλέφωνο. Κάπου εδώ φτάνουμε προ το τέλο. Αλέξανδρος Μπελέση, είναι αυτή η ωραία φωνή που ακούμε. Το τραγούδι έχει τίτλο Καταχνιά, καινούργια Καταχνιά, γιατί υπήρχε και μια παλιότερη. Δίσκο ολόκληρο, βεβαίω, του Χρήστου Λεοντί και του Κώστα Βίρβου. Ε, εδώ τελειώνουμε. Μαγκαζίνο σε λίγο με όλα τα νεότερα. Τι ακριβώ έχει συμβεί και υπάρχουν πάρα πολλά έτσι κι αλλιώ, το ξέρουμε όλοι. Εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο τη γνωστή ώρα. Μέχρι το μαγκαζίνο μα πηγαίνει ο λαό, γεια σα.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 Να σου πού πήρε γιατί έπρεπε να σου πω κάτι. Άκουγα χθε ελληνοφρένια το ελληνοφρένια.net την εκπομπή τη Τετάρτη. Το διαμάτι που σε πήρε και σου είπε για την ΕΡΤ. Κατάλαβε ποια ήταν. Κατάλαβα. Α, ναι, σοβαρά. Η Ξεμαλιάρα, δεν λε. Έλα. Η Ξεμαλιάρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Τι είπε, αυτό που άκουσε, τι είπε. Αυτή ρεσί. Και μπορεί να αποδείξει βέβαια ότι η Μαρία είναι ανίκητη. Έτσι έχουν περάσει τρία χρόνια, τέσσερα από το εννιά που πήρε. δια ηλίσια. <Τι>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 Και έφτασε στα όρια του. Ξεχύλισε το ποτήρι. Ξεχύλισε το ποτήρι. Θα λέει αποσύρει του βουλευτέ του. Δηλαδή διαφωνούσαμε το κυβερνητικό έργο και αποσύρει του βουλευτέ του, του υπουργού του. Αλλά θα στηρίξει λέει, την κυβέρνηση. Ή τελικά θα διαφωνεί και θα υπερψηφίζει ας με το τρίτο μνημόνιο. Δεν, το Δεν ξέρω. Νομίζω θα πάει έτσι με ασάφεια μέχρι να γίνει η επόμενη δημοσκόπηση του ΜΕΚΑ. Θα σταθεροποιηθεί. Και θα δει, αναλόγω. Κάτι άλλο μόνο να πω. Ε. Δεν θέλω επίση να κλείσει η ΕΔ εκτό ότι όλα και του πολιτικού λόγου κτλ.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 PHONE <sweak> Πάντω η κυβέρνηση εργάζεται. Δεν αποτελείται από κυφίνε. Εχθέ, με κοινή υπουργική απόφαση του Στουρνάρα και του Κεντρικού Γλου, αναστέλλεται από τι 11 Ιουνίου η ίσπραξη μέσω των λογαριασμών τη ΔΕΗ του ανταποδοτικού τέλου υπέρ τη ΕΤ. Μαλ... Όταν είναι για λαμμουγέ, μπαμπαμ γίνεται. Δεν θέλει Φέλετε... να πάρει καμιά σύνταξη, θα την πάρει μετά από κάνα δύο χρόνια όταν βγει. Το εφάπαξ του Αγίου Τέτριου. Θέλετε... Άμα είναι για τέτοια, την επόμενη μέρα. Ναι. Ε, όσοι γκρινιάζανε όλο το προηγούμενο διάστημα για αυτό το τέλο, μπορούν τώρα να σκεφτούν πολύ σοβαρά Που θα επενδύσουν τα 4 ευρώ, μην Ρε, αυτή που σε πήρε την Τρίτη και σου έλεγε για του υψηλόμισθου τέρκου που πληροφορείται από τον κόσμο, το πώ είναι ο αριθμό τη και τη δούλευε. Άκου τη αφιερώσει, θα πάρεις τι απαντήσει σου. Άρα, μαλλίκα του, με άλλο. Τι να κάνω, ρε, δεν πρόλαβε να τι εκπομπέ με την εβδομάδα. Θα σε ξεμαλιάσω που την έλεγε. Και σε βέβαια αυτή και σου έλεγε, Εμένα θα ξεμαλιάσει με νούμερο. Άκου και θα δει. Άντρε, μακάρι, όλοι με προλαβαίνουν όλοι. Ό,τι είναι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Την μια κάνουμε την μια ομάδα και την άλλη καπάκι και back-to-back εκπομπέ. Δεν προλαβαίνουμε να κλάσουμε.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 Καλησπέρα. Yeah. Αποστολή. Αποστολής. Εγώ. Θέλω ο ο Σαμαράς να μείνει με 151 και να τον ρίξει ο Μητσοτάκης ο Από εκεί να το βρει.